Αξιοκρατία, για εμένα, είναι Η αξιοκρατία για εμένα είναι στάση ζωή. Η αξιοκρατία για εμένα είναι στάση ζωή. Μιλάει προφανώ και από προσωπική εμπειρία, γιατί αξιοκρατικά έχει κρυθεί και έχει προχωρήσει. Είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκη, ένα κομματικό όργανο εκεί μέσω τηλεδιάσκεψη. Είπε αυτό και το είπε και με σοβαρό ύφο. Και το σκέφτηκε. Μπαίνει και το ΕΑΝ e ανάμεσα για να δώσει βαρύτητα σε αυτό που λέγεται ή σε αυτό που ακολουθεί. Και είπε λοιπόν ότι η αξιοκρατία για αυτόν είναι στάση ζωή. Το έχουμε καταλάβει. Βλέπουμε και του συνεργάτε του και καταλαβαίνουμε ότι όλοι αξιοκρατικά έχουν. Προχωρήσει. να, θα ακούσουμε έναν τυχαίο αξιοκρατικά επιλεγμένο συνεργάτη ο οποίος περιγράφει τι ακριβώς αξιοκρατικά πάντα κάνει στο γραφείο του Οφείλω να σας πω ότι ε, στο γραφείο μου ειδικά από την ώρα που έχουν αρχίσει να μειώνονται τα περιοριστικά μέτρα η εικόνα είναι ε, οργασμού οργασμού οργασμού, οργασμού. Διαπάσαν όσων και διαπάσαν μαλακία Οργασμού Τελείωσε Το κουλάκι Και στεναχωρέθηκα που τελείωσε Τόσο μ' άρεσε Η... Αξιοκρατία για εμένα Είναι στάση ζωής Ευτυχώ! Έτσι λοιπόν έχουμε έναν Πρωθυπουργό Που γι' αυτόν η αξιοκρατία είναι στάση ζωής Περιτόν να το επαναλαμβάνουμε Νομίζω το ξέρουμε όλοι Ήταν... Υπάρχει κάποιος μισός Έλληνας που να το αμφισβητεί Και έχουμε έναν Υπουργό που γίνεται οργασμός στο γραφείο του Το είπε Σε μια συνέντευξη που έδωσε Ο κυριακό Μητσοτάκη, στα στελέχη της Νέα Δημοκρατίας, δεν είπε μόνο για την αξιοκρατία, γιατί εκεί δεν θα μπορούσε κανείς να το αμφισβητήσει, κάθονται και τα ακούνε. Ακούσαν και άλλα που επίσης δεν μπορούσαν να τα αμφισβητήσουν, που επίσης είναι και αλήθειες. Και θα σα ενθαρρύνω αυτόν τον τολμηρό καινοτόμο, πρωτοποριακό, προοδευτικό ρόλο του, κόρμα, του κόμματος να τον κρατήσουμε ζωντανό και ένεργο, καθώς σιγά-σιγά αποκαθιστούμε Του ρυθμού τη κανονικότητα με την πανδημία σταδιακά να υποχωρεί. Δεν χρησιμοποίησα τυχαία την λέξη προοδευτικό κόμμα. Διαπιστώνω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι οι πολιτικοί μα αντίπαλοι ενοχλούνται ιδιαίτερα όταν αυτοπροσδιοριζόμαστε ω προοδευτικοί. Πιστεύω όμω ότι κατ' εξοχήν σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι ο φορέα προόδου στην ελληνική κοινωνία. Μπράβο τους! Σε αντιδιαστολή με τη στασιμότητα που ουσιαστικά εκφράζεται. από σχεδόν όλες τις άλλες πολιτικές δυνάμεις Αυτόν, αυτήν την έννοια της προόδου σήμερα την εκφράζει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κομματικό φορέα στην ελληνική κοινωνία η Νέα Δημοκρατία Δεν χρησιμοποίησα τυχαία Την λέξη «προοδευτικό κόμμα». Αυτήν την έννοια της πρόοδου, σήμερα την εκφράζει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κομματικό φορέα στην ελληνική κοινωνία, η νέα δημοκρατία. Πήγε για τα άλλα κόμματα που δεν είναι προοδευτικά. Και μπράβο στη Νέα Δημοκρατία που είναι το μόνο κόμμα, όπω λέει ο πρόεδρό τη και ο πρωθυπουργό, που είναι προοδευτικό σε αυτήν την φάση. Δηλαδή, αν καταλάβατε, μέσα στο Σαββατοκυριακό, γιατί θα ακούσουμε και το Χρυσοχωρίδη στην πορεία, μίλησαν μόνοι του και είπαν για το κόμμα του και για του εαυτού του πόσο καλή είναι. Ακούσαμε ότι είναι στάση ζωή η αξιοκρατία ή το είπε ο πρωθυπουργό για τον εαυτό του. Εδώ ο πρωθυπουργό μιλάει για το κόμμα του οποίου είναι πρόεδρο και λέει ότι είναι προοδευτικό, όλοι οι άλλοι δεν είναι. Ο Άδωνη με του οργασμού, οκ, okay, τι άλλων άλεγε. Και θα ακούσουμε στην πορεία τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη να λέει πόσο καταπληκτικά πάνε τα πράγματα στον χώρο τη αστυνόμευση, εγκληματικότητα και άλλα τέτοια. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, επειδή και ο Χρυσοχοίδη αξιοκρατικά έχει επιλεγεί και είναι σε ένα προοδευτικό κόμμα αυτή τη στιγμή, από ένα άλλο προοδευτικό κόμμα που ήταν παλιά, το Πασόκ, μην το ξεχνάμε, Πασοκάρα, στι καλέ εποχέ, ο Χρυσοχοίδη λέει και αλήθειε και μιλάει με το χέρι πάντα στην καρδιά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πιστεύω ότι, ότι η κυβέρνηση απέτυχε διότι επενδύει στην πάταξη των κοινωνικών αγώνων και την καταστολή αντί να ασχολούμαστε με το εντύπω. Έξω η μπάτση από τους γειτονείς. Τερυσκέ, τερυσκέ, η Είμαστε, η Έξω η μπάτση από τους γειτονείς. Αλλά έκαθα. Να του εδώ, επειδή προέρχεται από προδευτικά κόμματα και το προηγούμενο και το Τωρεινό, και επειδή έχει καταλάβει ότι ο προθυπουργό λατρεύει και είναι στα ζωή σε αξιοκρατία, ο χρησω εδώ μίλησε, είπε ότι το έχουν ρίξει στο κυνήγι των κοινωνικών αγώνων, όχι στην, το κυνήγι τη εγκληματικότητα, γι' αυτό έχουμε όλα αυτά. Πέταξε και το σύνθημα το έλεγε στην Βουλή προχτέ, εξοιμάξει από τι γειτονιέ, και μετά έκανε έναν απολογισμό για να μα πείσει ότι όλα αυτά που νιώθουμε, όλα αυτά που ακούμε, όλα αυτά που συμβαίνουν και τι δολοφονίε, κατά τι βολέ σε σπίτια. Πνιγμοί και διάφορα άλλα ψυχολόγοι που δεν είναι ψυχολόγοι και βγαίνουν και λένε τα δικά τους. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια καταπληκτική δουλειά. Θέλω να σας πω λοιπόν το εξής, ότι για το κεντρικό τομέα της Αθήνας, δηλαδή Κολονός, Κυψέλη, Άγιος Παντελεήμωνας, όλο το ιστορικό κέντρο, από τη μέρα που αναλάβαμε έχουμε προσθέσει 400 άτομα πεζές περιπολίες. Μπράβο! και οι περιπολίες με σκούτερ. Έχουμε προσθέσει σε κάθε πλατεία ένστολους και ένοπλους οι οποίοι είναι σε 24 ώρη βάση. Μπράβο! Έχουμε καθαρίσει τους περισσότερους δρόμους του ιστορικού κέντρου της Αθήνας και της γειτονιές από τα ανακοντικά. Μπράβο! Σημαίνει ότι έχει γίνει μια καταπληκτική δουλειά. Σημαίνει ότι έχει γίνει μια καταπληκτική δουλειά.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 Μέχρι πριν λίγο καιρό χειροκροτούσαν όπω μα είχε πει τώρα, αισθάνονται ασφαλείς Έχει γίνει μια καταπληκτική δουλειά λοιπόν στι γειτονιές του κέντρου. Δεν υπάρχουν ναρκωτικά, δεν υπάρχει εγκληματικότητα. Οι δολοφονίε είναι η αλήθεια, γίνονται αλλού. Στα βόρεια προάστια, στα νότια προάστια. Έγινε και στα Σεπόλια προχθέ που είναι κέντρο Αθήνα. Στι γειτονιές που έχει καθαρίσει ο Χρυσοκοϊδή. Αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια ή εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Καταπληκτικά λοιπόν τα βρίσκει ο Χρυσοκοϊδή. Ε, αξιοκρατικά τα βρίσκει και είναι ο Μητσοτάκη. Προοδευτικό κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Τι άλλο να πούμε εμείς κλείνουμε μάλλον, κατεβάζουμε τα ρολά, αφού μόνοι του λένε για του εαυτού του όλα αυτά τα πολύ καλά λόγια, ούτε καν αυτό το βασικό τη μετριοπάθεια. Α αφήσουμε κάποιον άλλο να μιλήσει για μας α τα πουν οι παπαγάλοι μα. Όχι, απευθεία καταργούν τη δουλειά και από του παπαγάλου, μιλάνε οι ίδιοι για το πόσο καλά τα κάνουν τα Πράγματα. και κάπου εκεί στη Βουλή προχτές ο Χρυσοχοίδης χρησιμοποίησε ένα ρήμα για να δείξει ότι αγαπάει τον κόσμο. Κυρίες και κύριοι βουλευτέ, εμείς τον κόσμο το πονάμε. Σεβόμαστε το αλάφιασμα και τους φόβους που γεννούνται στην ανθρώπινη ψυχή. Παα. Ναι, τα σεβόμαστε και φτιάχνουμε πολιτικές. πάνω σε αυτά τα αισθήματα των ανθρώπων και τις πραγματικές του ανάγκες. Δουλεύουμε να απαλύνουμε τους φόβους και να υπολώσουμε σιγά σιγά τρα τα τραύματα της πανδημίας και να γεννήσουμε ελπίδα. <Στονίκη> Εμείς τον κόσμο τον πονάμε. <Στονίκη> λοιπόν, αυτό είναι το ρήμα ότι τον κόσμο τον πονάμε και να μείνουμε λίγο πριν πάμε στον πόνο του κόσμου σε αυτό που είπα ότι το αλάφιασμα της ανθρώπινης ψυχής. Πολύ ωραίο, πολύ ποιητικό. Ταιριά, το με Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Δεν είναι ο τύπο του πολιτικού που θα κάτσει να βγάλει ένα λόγο πολύ πεζό. Κάθεται, μελετάει και βρίσκει τι σωστέ λέξει. Και εδώ είναι μια πολύ σωστή λέξη: είναι το αλάφιασμα. Αλλά φτιάζει η ψυχή, πώ αλλιώ θα το περιγράψει. Ε, όλο αυτό το σέβεται. Ο συγκεκριμένο υπουργό, αυτό έτσι ω ποιητική προσέγγιση, ω ρεαλιστική προσέγγιση, κρατάμε αυτό που είπε: Πονάμε τον κόσμο και πάμε να το ακούσουμε κανονικά. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, εμεί τον κόσμο το γονάμε. Εμείς τον κόσμο το γονάμε Πείστε με τα καλά σας Αφήστε τον τώρα Εδώ είναι η διτανιά κλεινομένη Τι κάνουν και τι κάνουν και θέλουν τον κόσμο Εμείς τον κόσμο το γονάμε Βοήθεια, αίμα, με χτύπησαν Στο κεφάλι μου Ναι, εμείς τον κόσμο το γονάμε Ε, φίλοι, πάνε κάτω στο Ναι, εμείς τον κόσμο το γονάμε Μην τη Α, τη Ναι Εμείς τον κόσμο το πονάμε. Σε φοιτητές βαράτερε. Ναι, εμείς τον κόσμο το πονάμε. Με αποτέλεσμα για πρώτη φορά οι άνθρωποι να βλέπουν αστυνομία και να αισθάνονται ασφαλείς. Τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει μια ασφάλεια στην Ελλάδα. Ακριβώ αυτό με αυτή την έννοια είναι το πονάμε. Έτσι θέλει να το πει. Αλλιώ του βγήκε στα προφορικά, αλλιώ το κατάλαβαν εκεί οι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το κανονικό. Έτσι ακριβώ όπω το ακούσαμε, με 5-6 περιστατικά που να αποδεικνύουν το πώ ακριβώ το νοεί ο 2, 11, 10, 80, 8 2.11.10.80.8.80. Αν πονάτε κι εσεί το Χρυσοχοίδη, αν σα πονάει ο Χρυσοχοίδη, πάρτε στον άλλον να βρείτε το δικό σα. Να βρει το δικό σας αλάφιασμα ψυχής απάγιο τον Αποστόλη εννοώ, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά, είναι δικός τα αλαφιάσματα ψυχής. Να μείνουμε λίγο στην εγκληματικότητα γιατί είναι η κάμερα εκεί σε τοπικό κανάλι του Βόλου, βρίσκει έναν βολιότη στα ουζερί, μόλις είχε σηκωθεί από τα ουζερί, μόλις πήγαινε, δεν ξέρουμε, δεν έχει και σημασία, μπορεί να μην έχει σχέση με τα ουζερί. και τον ρωτάει για τα θέματα το, της ασφάλειας, εγκληματικότητας και έκανε ωραίους συνδυασμού και ωραίους συνειρμούς ο συγκεκριμένο κύριος. Πιστεύετε στη χώρα υπάρχει κενό ασφάλειας. Ναι, βέβαια υπάρχει, γιατί έχουν έρθει από ξένες χώρες πάρα πολλοί εγκληματίες εδώ, οι οποίοι δρούν ανεξέλεγκτα, δεν ξέρουμε καν ποιοι είναι. Έχουν έρθει πολλοί από τη Βόρεια Αφρική, Μητρινή, Αλγερινή, Μαροκινή... οι οποίοι και στη Γαλλία έχουν αυξήσει και εκεί την εγκληματικότητα. Δεν υπάρχουν και άλλες εγκληματίες, γιατί μη, μη το χαρηκτηρίζουν ρατσιστικό κάποιο αυτό. Ναι. Υπάρχουν και άλλες εγκληματίες, αλλά αυτοί οι Ελληνες εγκληματίες είναι αυτοί που μας επέτρεπαν να κοιμόμαστε με τα παράθυρα ανοιχτά. Αλλά αυτοί οι εγκληματίες είναι αυτοί που μας επέτρεπαν να κοιμόμαστε με τα παράθυρα ανοιχτά. Και τότε υπήρχαν Έλληνες οι και κοιμόμαστε με τα παράθυρα ανοιχτά. <Το> και τότε υπήρχαν Έλληνες οι και κοιμόμαστε με τα παράθυρα ανοιχτά. Οι δικοί μα είναι καλοί εγκληματίες οι Έλληνε εγκληματίε. Οι ξένοι εγκληματίε είναι κακοί γιατί κλείνουμε τα παράθυρα. Ενώ άμα μην είναι να μπει στο σπίτι Έλληνα, προφανώ έχει ανοιχτό το παράθυρο γιατί είναι Έλληνα. Θα σε κλέψει, θα σε σκοτώσει, αλλά είναι αλλιώ να είναι από Έλληνα. Ενώ στον ξένο τα κλείνει, τα κλειδώνει. Ωραία λογική. Πολύ ωραίος εδώ ο τύπο από το Βόλο. Μια χαρά τοποθετήθηκε γιατί του έκανε και την ερώτηση ο δημοσιογράφο. Τον όθησε προ τα εκεί. Έτσι λοιπόν τώρα έχουμε κλειστά παράθυρα. Παλιά με του Έλληνε εγκληματίε τα είχαμε ανοιχτά. Εκτό αν εννοεί Έλληνε εγκληματίε στη Χούντα. Γιατί το προηγούμενο που είχαμε ακούσει να λένε με παράθυρα ανοιχτά είναι ότι κοιμόμασταν στη Χούντα. Στη Χούντα με παράθυρα ανοιχτά, με του Έλληνε εγκληματίε παράθυρα ανοιχτά. Άρα, όπω λέγαμε και στο σχολείο, οι Χούντα ήταν εγκληματίε. Δεν περιμέναμε τον κύριο να βγάλουμε ένα τέτοιο συμπέρασμα, τον συγκεκριμένο κύριο. Αλλά νομίζω βγαίνει και αυτό το συμπέρασμα. Όλα αυτά όμω περί ασφάλεια, περί δολοφονιών με στη μέση του δρόμου, μέρα μεσημέρι, η μαφία που αποφάσισε αυτή τη δεδομένη στιγμή να ξεκαθαρίσει την κυριολεκτικά καταπληκτική δουλειά που λέει ο Χρυσοκοϊτή, όλα αυτά λοιπόν μα φαίνονται εμά και φοβίζουν τον κόσμο με ανοιχτά και κλειστά παράθυρα. Όμω είναι ένα φόβο και μόνο, δεν είναι πραγματικότητα. Γιατί βγήκε ο... αυτό που είναι ειδικό για την αλαφιασμένη ψυχή των πολιτών, Μιχάλη Χρυσοκοϊτή, στη Βουλή και το ξεκαθάρισε. Α τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Ένα. Αύξηση τη εγκληματικότητα δεν υπάρχει. Μπράβο! Το ξαναλέω. Αύξηση τη εγκληματικότητα δεν υπάρχει. Εκκληματικότητα είναι φυσικά οι ανθρωποκτονίε, οι ληστείε οικειών, οχημάτων, η οι διαρρήξη, η διακίνηση ναρκωτικών. Σε όλα αυτά, στο πεντάμινο το 21, σε σχέση με το 20, υπάρχει μια μείωση από 10-40% αντιστοίχω. Μπράβο! Συμπέρασμα. Με γλυκά νερά και μπράβου δεν ανεβαίνει η εγκληματικότητα. Ανεβαίνει η εγκληματοφοβία. Με γλυκά, νερά και μπράγους δεν ανεβαίνει η εγκληματικότητα. Ανεβαίνει η εγκληματοφοβία. <Τι> ανεβαίνει η εγκληματοφοβία, η ανησυχία των ανθρώπων, το αίσθημα ασφάλεια άλλο εγκληματοφοβία όμως και άλλο εγκληματικότητα. Είναι διαφορετικά. είναι διαφορετικά. Φοβόσαστε, αλλά δεν θα σκοτωθείτε. Από σφαίρα μαφιόζου, μην ανησυχείτε. Υπάρχει ένα φόβο, τον ακούτε δίπλα του πυροβολισμού, αλλά είναι μόνο αυτό. Είναι φόβο. Είναι αλάφιασμα τη ψυχή. Θα το ξεπεράσετε. Θα κάνετε τα πάντα. Είναι ωραίο ο Να μην το διώξουμε τίποτα, γιατί ακούγονται διάφορα για ανασχηματισμού. Πρέπει να μείνει για πάντα με όλε τι κυβερνήσει. Να είναι ο κατάλληλο υπουργό και κυρίω να μιλάει στη Βουλή. Να λέει αυτά τα πολύ ωραία ότι κάνει καταπληκτική δουλειά αυτό μόνο του για τον εαυτό του. Ότι δεν υπάρχει εγκληματικότητα. Επικαλέστηκε και στοιχεία. Πώ θα έβαλε και ποια στοιχεία είναι αυτά, κανεί δεν θα το ψάξει προφανώ, δεν θα ρωτηθεί από κανέναν. Και κυρίω τα αλαφιάσματα ψυχής. Θα ακούσουμε μια παλιά δήλωση του κυριακού Μητσοτάκη. Τι παλιά, κάνω χρόνο πριν γίνει πρωθυπουργό, τότε που δεν ξέραμε όλοι από εγκληματοφοβία και κυρίω οι νοημοκράτε βλέπαν μόνο εγκληματικότητα. Τα τελευταία κρούσματα εγκλημάτων με συνανθρώπου μα να χαροπαλεύουν και σπίτια να λελατούνται. επιβεβαιώνουν αυτό που η Νέα Δημοκρατία επισημαίνει από καιρό ότι η κατάσταση γίνεται κάθε μέρα και χειρότερη. Πρόβλημα εγκληματικότητας υπήρχε πάντα. Το τελευταίο διάστημα όμως το ποτήρι ξεχύλισε. Η κυβέρνηση φέρει τεράστια ευθύνη. Η ασφάλεια είναι προϋπόθεση δημοκρατίας, ομαλότητος και ευημερία. Και αυτές ακριβώ τι προτεραιότητες δεσμεύομαι ότι θα κάνει σύντομα πράξη η Νέα Δημοκρατία. Αυτά έλεγε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης τότε με κάτι εισβολές στα σπίτια, με κάτι δολοφονίε και τα έκανε πράξη η Νέα Δημοκρατία όταν έγινε κυβέρνηση, είχαν πουλήσει πολύ το θέμα της ασφάλειας και τώρα που δεν πάνε και τόσο καλά τα πράγματα και σε αυτό το τομέα είναι η φοβία των ανθρώπων. Εσείς φταίτε που φοβόσαστε, εσείς φταίτε που θέλετε να απεργήσετε, που θέλετε να διεκδικείτε, που δεν σα σας αρέσουν τα ρεπό, που θα παίρνετε κάποτε. Σύμφωνα με τον νόμο Χατζηδάκη, που θα έχετε τι Παρασκευέ να κάθεστε, που θα μαζεύετε ελιέ, και α μην έχετε, θα παίρνετε το ρεπό για να τι μαζέψετε. εσείς φταίτε που διασπείρετε ο ιό. Γενικώ εσείς φταίτε με τι φοβίε σα και με τα άλλα φιάσματα που νιώθετε στην ψυχή σα. Αναστατώνετε το ιερό έργο μια κυβέρνηση που προσπαθεί να σα κάνει ανθρώπου, αλλά εσεί εκεί τίποτα έχετε τα δικά σα κολλήματα. Μακάριο Λαζαρίδη είναι ο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία πάνω στην. Καβάλα, ο οποίο σήμερα το πρωί βγήκε στο Open, ήταν μαζί με τη Γιάννα Κανέλη. Μίλησαν για το εργασιακό νομοσχέδιο που έχει έρθει στη Βουλή. Συζητιέται. Μάλιστα την Πέμπτη υπάρχει και απεργία τη ΓΕΣΕΜ. Κάπου εκεί θα κολλήσουν λέει και οι δημοσιογράφοι. Είμαστε μια ανακοίνωση που είδα. Δεν ξέρω αν θα είναι Πέμπτη ή άλλη μέρα. Θα το δούμε όλο αυτό. Αφορά του πάντε. Πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Καταστροφικό νομοσχέδιο και α λένε όλοι αυτοί τα δικά του. Ο Μακάριο Λαζαρίδη λοιπόν, μιλώντα με τη Γιάννα Κανέλη. Ε, είπε σε αυτό το πνεύμα και το ύφος της μετριοπάθειας και της αξιοκρατίας που περιέγραψε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα Να τελειώσω πρώτα. Μια ερώτηση κάνω. Να τελειώσουμε την κανονικότητα. Να μας λοιπόν, πει κ. Ζαρίδη καμία κανονικότητα γιατί είσαστε εσείς κυβέρνηση. Δεν μπορεί να υπάρχει κανονικότητα. σε συνθήκε καπιταλισμού καθίστε, που σημαίνει ναι, ότι ναι, πρέπει ναι. να στύψεις Υτάξει. τον εργαζόμενο αυτά, ως Κανέλη, λίγο νόφιπα ζείτε σε είναι εποχή. τον Στίβις, εάν, εάν η κανονικότητα, η κανονικότητα τον ήταν Στίβις. το κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος δεν θα ήσασταν στο 5% κυρία Κανέλη εντάξει αφήστε τα τώρα αυτά, αυτά, θα αυτά. Έχουμε τα εξυσία, είναι εκλεγμένη κυβέρνηση εκλεγμένη κυβέρνηση από το 40% του ελληνικού λαού σας αρέσει δεν σας αρέσει θα κυβερνάει Δεν σας αρέσει, δεν σας αρέσει, θα κυβερνάει Προφανώς μας αρέσει, τι είναι αυτά που λέει, άκου καλά το λένε τα λέει στην κανέλη Προφανώς θα κυβερνάει με αυτό το ύφος της μετριοπάθειας Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, θα κυβερνάει Αλλά να είναι καταπληκτική, να κάνει καταπληκτική δουλειά όπω λέει ο Και να είναι με αξιοκρατία όπως λέει ο Κυριάκο Μητσοτάκης, και να καταπραίνουν και να αντιμετωπίζουν τα αλαφιάσματα της ψυχής. Ο Μακάριος Λαζαρίδης, μοντέρνος πολιτικός, 2021, πριν κάνα δίμηνο, είχε κάνει ένα tweet, μιλώντα με έναν Σιριζέο στο Twitter, έγραψε, κάπως τούρθανε εκεί οι Σιριζέοι υπουργοί που είχαν το Βελουχιώτη, Άλλο αυτό, ε, πίσω στα γραφεία του, σε φωτογραφία. Εφαρμόζαν μνημόνια, αλλά είχαν τον Βελουχιώτη, λεπτομέρεια. Ο Σπίρτζη, ο Πολάκη κλπ. Και έγραψε λοιπόν ο Λαζαρίδη. Πραγματικότητα είναι ότι τον κίνεδο και παιδεραστή Άρη Βελουχιώτη τον είχαν οι του ΣΥΡΙΖΑ GR στα γραφεία του. Άντε τώρα να πάρει γραμμή από την υπόγνωση και διάβασε και αυτό κτλ. Απαντούσε σε έναν ΣΥΡΙΖΑ στο Twitter. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που είπε μόλι τώρα, θα κυβερνάει, σα αρέσει δε δεν σα. Αρέσει έτσι με την παλιά καλή δεξιά μπρουταλοσύνη που τόσο μας έχει λείψει με όλα αυτά τα αλαφιάσματα που περιγράφει ο Χρυσοκοίδη. Δεν είπε μόνο αυτά ο Λαζαρίδη, μετά μίλησε για το νομοσχέδιο που φέρνει ο Χατζιδάκης. Η κυβέρνηση φέρνει, έφερε την περασμένη Παρασκευή το βράδυ στην Βουλή α, το πιο φιλεργατικό νομοσχέδιο που έχει φέρει ποτέ ελληνική κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά. Κλείνω. Η νέα δημοκρατία, αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι με τους πολλούς, δηλαδή με τους εργαζόμενους. Ευτυχώς! δουλεύουμε να γεννήσουμε το αλάφιασμα στην ανθρώπινη ψυχή <Τι> έξω η μπάτση από τους γειτονίες η αξιοκρατία για εμένα είναι στάση ζωής. Έτσι λοιπόν για όλους εσάς η αξιοκρατία να είναι στάση ζωής. Όσο είναι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μόνοι σα να προχωρήσετε στη ζωή, να φτάσετε πολύ ψηλά με τις δικές σας δυνάμεις, αξιοκρατικά, χωρίς το επίθετο όσο να σημαίνει τίποτα, να κάνετε καταπληκτική δουλειά όπως κάνει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης και να φέρνετε φιλεργατικά νομοσχέδια σαν αυτά που θα στηρίξει και ψηφίσει ο Μακάριος Λαζαρίδης, εδώ Ελληνοφρένια. 2.11 10.80.880. Το τηλέφωνο επικοινωνία σα περιμένει πολύ μεγάλη χαρά για το αλάφιασμα. Το είπαμε, το ξαναλέμε. Radio παραπολιτικά.gr Το mail του σταθμού δικό μας αυτή την ώρα. Στην αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr Το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια και μας ακούτε τώρα live με τα ηχογραφημένου. Το YouTube είμαστε στο Ελληνοφρένια Official από κάτω έχει και διάλογο να κάνετε και εγγραφή. Στα Facebook μα βρίσκετε, στα Podcast μα βρίσκετε. Και τώρα λαό. Uh, ακολουθεί αμέσω μετά οι πρώτε διαφημίσει. Έλα. Κοίτα, κοινό τι κάνει. Για αυτά που είπε χθε ο Μητσοτάκη. Μίλα μου, ψυχιστά. Πες σε... πες μου, Μητσοτάκη. Μητσοτάκη, Μητσοτάκη. Να προσέχετε του εργαζόμενου, έχει δίκιο ο άνθρωπο. Λέω δηλαδή και στην επιχειρηματική κοινότητα κάτι το οποίο είναι έντιμο. Εγώ θα σα μειώσω του φόρου, θα σα απλοποιήσω το επιχειρηματικό περιβάλλον Αλλά... και θα σα διευκολύνω στη ρευτότητα. Εσεί όμω θα επενδύσετε στη χώρα σα, θα πληρώσετε φόρου. Και θα προσέχετε του εργαζόμενου σα. Σε 100 χρόνια εργαζόμενοι του Μητσοτάκη είμαστε όλοι μαζί. Ε, από πίσω μα προσέχει, μα κάνει δώρο τη βαζελίνη. Είναι μια προσοχή και αυτή, παιδιά, να αντεκτιμάμε τα πράγματα. Ε, βέβαια. Και για το άλλο, ότι οι Έλληνε ήταν φίλοι των Γερμανών, εκείνοι έπρεπε την κουκούλα, όχι στο κεφάλι, να τη βάλουν λίγο πιο κάτω. Τα είχαμε γλιτώσει από πολλού. Όταν λέμε πιο κάτω. Έχει άλλο κεφάλι, πιο κάτω. Α, για να μην Κατάλαβα, ψάχμε. Ε, Ωραίο. να σε καλά. Ήθελα το mail σα να μου θυμίσετε κάθε φορά το γράφω λάθο. Γιατί Πώς... μα έδειξε να πάρει. Ναι, να σα έδωσα να πάρει, εγώ το γράφω λάθο, γιατί πείτε μου. Αρχείξε ξαναπάρει. Πολλέ ε... φορέ να πεστε μου. Κυβέρνηση των αρίσκον.gr Εμπουλικό, φτάνει. Θέλω να τα χώσω λίγο στο Θύμιο. Γιατί σήμερα μου σήκωσε τα φτερά παντού. Λοιπόν, Άρθλάκα τώρα και να δώσουν το μέλλον. Κιράχει φτερά παντού. Εννοείται. Αλλιώ πώ θα σε άντεχαρε. Ράδιο, παπάκι παραπολιτικά.gr. Ράδειο παπάκι παραπολιτικά.gr. Ό, άριστε. Χάει. Για χαράφηλε μου. Για χαρατάν και τα κουτάπα. Γεια. Τι κάνει, Καλά. Έχω ένα δάνειο στην τράπεζα. Μήπω ξέρει αν μπορώ να το ξοφλήσω με δόσεις ε, ρεπό. Δοκιμάστε το. Μπορώ να το δεχτώ. Μόλι ψηφιστεί το νομοσχέδιο, πηγαίντε στην τράπεζα. Έχω μερικά περισσευάμενα ρεπό. Πε και να του βάλει αρχίδια. Πάρτε τα. Ε, ε, αν του πω έτσι, θα το δεχτούν. Θα πω ότι είναι απόφαση του κυρίου Χατζητέκιου. Αφινού. Αυτό ο Χατζητέκης, Ο που θέλει να καταθέσει αυτό το νομοσχέδιο για τα ρεπό. Είδε όμω που έπιασε που έχω πολλέ αιτήσει για να έρθουν να νοικιάζουν τι μου οι εργαζόμενοι. Ξέρει έγινε Απεργιακή κίνηση, να πω από την πενέν, πενέν. Έπεσαν όλοι αυτοί οι άριστοι τη δημοσιογραφία ότι είναι το πάμε και είναι αυτό. Και ποιο πάμε, βρέθηκαν. Ήταν. ήταν η Πενέν. Από πίσω έγραφε εντασία. Έπεσαν όλοι μέσα στα πέντε. είναι πενέν. και άσχετη. Καλά, για δημοσιογράφου μιλάμε βέβαια. Ε, οφείλουν ε, να ε, είναι ανενημέρωτοι. Ε, εντελώς ανενημέρωτοι. Α, όχι, ότι είναι το πάμε από πίσω. Πάμε. Ε, αυτό πουλάει. Είναι... Έτσι κι το πάμε υπολογίζουν. Δεν υπολογίζουν τα άλλα, τα άλλα τα ίδια. Κάτι τσίρκα βλέπω ή γίνονται. Βέβαια, κάθε αγώνα χρήσιμο είναι, αλλά λίγο πιο οργανωμένο. καλύτερα θα τα. Και τώρα, ε. στις δέκα του μηνός, όλοι στους δρόμους, μαζί με το πάμε για να δουν ποιο είναι το πάμε ε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Την κυρία Λούλα θα ήθελα. Λούλα. Λούλα. Λούλα, Λούλα, Λούλα πού είσαι Λούλα, Λούλα, Λούλα, θα τρελαθώ. Λέλα, Λέλα. Ναι, Λούλα. Λέγεται. Πού είσαι, μωρή; τι κάνεις. Ναι, μωρή, εγώ είμαι Λούλα, τι θες. λουου λου, λου, λου, λου, λου <σίλω> <σίλω> <σίλω> <σίλω> Έχουμε κάνει τραγούδο με τον Λούλα? Ναι. Λούλα <σίλω> Λούλα Λούλα, Πού είσαι Λούλα Λούλα, Θα αγαπώ. Έχουμε τον Λούλα. Θα να κάτι με τον Λούλα, να γουστάρουμε κιόλας, μοιάζι και έχουμε κι Καρανίκα. Όταν καπνίσει ο Λουλάς. <σίλω> Όταν καπνίσει ο � Δεν πρέπει να μιλάω. Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Αχ, να το κάνω κι εγώ αυτό. Θέλω να μου βγάλει όνομα. Τζέσικα. Jess. Και θα σε φωνάζω Τζέσικα. Ο άλλο θεατό που σε πήρε, βεβαίω και. Τζέσικα, τι θες, ή Τζέσικα να σε φωνάζω. <laughs> τι πράγμα? Θα σε φωνάζω ή, ή Σίκα. Τι πρώτο πράγμα. Κανένα από αυτά. Σίκα. Σίκα. Θα λέω Σίκα. Έλα, δεν μ' αρέσει σήμερα, δεν έχει πια κάτι γι' αυτό. Τι ήθελε? Ε, ξέχασα γι' αυτό. Ο κ. Μπαρμαγιάννης Ναι, ναι ε, Θα ήθελα μια πληροφορία κ. Μπαρμαγιάννη Παρακαλώ ε, Είπε ο κ. Καλαμούκης ότι σήμερα θα εισαχθεί το νομοσχέδιο του κ. Χαζηδάκης στη Βουλή Με τη ρύθμιση που φέρνουμε εμείς υπερασπίζουμε τον εργαζόμενο στην πραγματικότητα Ξέρετε αν θα μιλήσει το μεγαλύτερο μυαλό της ελληνική Βουλής Ποιο απ' όλα Ένα είναι το μυαλό Ο κ. Γιάννης Λοβέρδος <ΣΣ> Ευτές. Πιστεύω ότι, ότι η κυβέρνηση απέτυχε διότι επενδύει στην πάταξη των κοινωνικών αγώνων και την καταστολή αντί να ασχολούμαστε με το εγκλήμα. Ω, δεν απέτυχε μια χαρά. Ρόλο και σκοπό είναι αυτό. Και μια και είμαστε στα αστυνομικά, διάβασα το Σαββατοκύριακο, ο Λιγνάδη λέει είχε καθαρίσει τον υπολογιστή του πριν τη σύλληψη. Αποκλείεται. Πότε πρόλαβε. Δύο μήνε είχε να πάει η αστυνομία στο σπίτι. Βρήκε χρόνο άτιμο και καθάρισε και τον υπολογιστή. Μπράβο και ένα άλλο ωραίο που είδα το Σαββατοκυριακό Πολύ θα ήθελε να γνωρίσω το συγγραφέα Στα facebook έγραφε Εμένα έτυχε σε φίλο μου για τα εμβόλια Εμένα έτυχε σε φίλο μου εμβολιασμένο Να τον καθοδηγούν με GPS χωρίς τη βούλησή του Αυτός ήθελε να πάει προς τα μπροστά Και ο χειριστής του του έδινε εντολή προς τα πίσω Μάλλον όχι θελημένα κάποιο τεστ θα έκανε Και κόντεψε να σκοτωθεί ο άνθρωπος Στο σατανικό κωδικό που σου δίνουν όταν εμβολιαστείς τα τέσσερα ψηφία μετά τον πρώτο αντιστοιχούν στον κωδικό του χειριστή σου. Μου το είπε προγραμματιστής που έχει δουλέψει στην πλατφόρμα. Αν <laughs> ακούς φίλε Έλληνα που σε συμπαθούμε πάρα πολύ και σένα όπως και τον Καρανίκα Πάρε το 2, 10, 18, 8, 80 ή όσοι άλλοι πιστεύετε ότι οι τέσσερις αριθμοί τα τέσσερα ψηφία μετά τον πρώτο αντιστοιχούν στον κωδικό του χειριστή μας Γιατί μαζί με το εμβόλιο υπάρχει ένας χειριστής κάπου και χειρίζεται τα GPS μας ή μα κατευθύνει στο τι να κάνουμε και μάλλον και στο τι να σκεφτούμε. Όσοι πιστεύετε κάτι τέτοια, πάρτε στην αλαφιασμένη ψυχή του Αποστόλη και πείτε τον πόνο σας, στο το 2.11, ποιο πόνο σας, την αλήθεια σας δηλαδή, μην ακούτε που το ερωευόμαστε, εσείς έχετε δίκιο, 2111080880. 10, 80, 80, όσο εμεί ακούμε τους τίτλους από την ελληνική αστυνομία. mi diseón, se en el laptop con micrófono, o palurdos y Ανοιχτός βελτιώσει του εργασιακού νομοσχεδίου του είναι ο Κωστής Χατζηδάκης. Ο Υπουργός έκανε δεκτή την πρόταση οι εργαζόμενοι τις επιπλέον ώρες που θα δουλεύουν να τις πληρώνονται και με άλλους τρόπους εκτός από ρεπό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο επιπλέον ώρες εργασίας θα πληρώνονται με αγκαλιά. Ο εργοδότης στο τέλος τη δεκάωρη εργασίας θα δίνει μια ζεστή αγκαλιά στον εργαζόμενο κάτι τόσο πολύ. στις μέρες μας. Θα ανοίγει τα χέρια του, θα τον κλείνει μέσα του για τουλάχιστον 75 δευτερόλεπτα και θα του ψιθυρίζει στο αυτή ένα χαμηλόφωνο και συνάμα πολύ ανθρώπινο ευχαριστώ. Ο Υπουργός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υιοθετηθούν κι άλλε προτάσεις για πληρωμή των επιπλέον ορών εργασίας όπω χτύπημα στην πλάτη, χτύπημα στο κολομάγουλο, ζεστή χειραψία, like στο instagram, τσίπημα στο μάγου προσφώνηση ατιμούλικο μπράβο και χαμόγελο. η να έμεινε στην ιστορία με τη φράση Φτιάξαμε δρόμου. Η κυβέρνησή μα όμω θα μείνει στην ιστορία με τη φράση Φτιάξαμε ποδηλατοδρόμου. Αυτό δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπο Αριστοτελία Απελόνι, περιγράφοντα τα σχέδια για τον μεγάλο ποδηλατόδρομο που ανακοίνωσε προχθέ ο πρωθυπουργό μα. Ο ποδηλατόδρομο, που θα φέρει το όνομα Κυριάκο Μιτσοτάκη, θα ξεκινά από το στάδιο ειρήνης και Φιλία και θα καταλήξει. Στο «Είναι ένα έργο πνοής για την Αττική και όχι μόνο», δηλωσε η κυρία Πελόνη, αποκαλύπτοντας τον συνολικό σχεδιασμό του έργου. Στη δεύτερη φάση του έργου, ο ποδηλατόδρομος δεν θα σταματά στο Σούνιο, αλλά θα συνεχίζει και πέρα από αυτό. «Μέσω μιας γέφυρας θα φτάνει ω την Τζιά και από εκεί μέσω πάλι γέφυρας θα φτάνει έως την Κίθνο και μελλοντικά έως τη Σέριφο και τη Μήλο, με στόχο να φτάσει στη Σαντορίνη», είπε η κυρία Πελόνη. 你。 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ντύθηκε η Γιάννα Αγγελοπούλου στο πλαίσιο των ενδυματολογικών αναφορών στην Επανάσταση του 1821. Φορώντας φουστανέλα, περικεφαλαία, ζωσμένη τα άρματα και κρατώντας στο χέρι ένα καριοφύλι, περιφερόταν στα χωριά της Αρκαδίας φωνάζοντας «Ελευθερία ή θάνατος». Η κυρία Αγγελοπούλου κάθε εβδομάδα θα δίνεται και κάτι διαφορετικό έτσι ώστε να καλύψει όλες τις ενδυ Λογικές πτυχές του 1821. Την άλλη εβδομάδα θα τη θύνει η Κιταράς, την επόμενη παλαιόν πατρόν Γερμανός και τη μεθεπόμενη Αθανάσιος Διάκος, κρατώντας μια σούβλα με χοιρινό κοντοσούβλι στο χέρι. Καιρός. Καιρός είναι τώρα που άνοιξαν και πάλι οι θερινοί κινηματογράφοι να γίνουμε επιτέλους άνθρωποι και μη μασουλάμε τα popcorn, τα σουβλάκια και πιάνουμε την ψηλή κουβέντα. Κάποιοι θέλουν να συγκεντρωθούμε στην ταινία. Αυτά, έθριος. Αυτά, έθριος, γιατί πρέπει να πει και τον καιρό. Βγαίνει η κυρία, λοιπόν, Διαμαντοπούλου, η οποία είναι ένα ταλέντο της πολιτικής ζωής, του εξυγχρονισμού, αδικημένο. Ε, δεν την κατανοήσαμε όταν έπρεπε Έφερε τα νομοσχέδια τα κατάλληλα Δεν είναι χαζός λαός αυτός Εγώ τα λέω τώρα αυτά Μικρός λαός να κατανοήσει το μέγεθος της Άννας Διαμαντοπούλου Βγαίνει λοιπόν χτες βράδυ στην εκπομπή του Τσίμα Να μιλήσει για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση Και θέλει να δώσει επειδή είναι μεγάλο ταλέντο ε, Θέλει να δώσει ε, παράδειγμα Που μπορεί να μας φανεί χρήσιμη Και πώ πρέπει πια να γίνονται τα πράγματα. Στην καθημερινότητα, σύμφωνα πάντα με τις εξελίξεις, τέταρτης, πέμπτης, βιομηχανικής, έκτης, τι εξελίξει 4η, 5η βιομηχανική επανάσταση, 6 βάλτε ό,τι θέλετε. Και δίνει το εξή παράδειγμα. Ένα κομμωτήριο πρέπει να μπει στην 4η βιομηχανική επανάσταση. <Τι>... Γιατί εγώ θέλω να μου δείξει πώ θα είμαι όταν θα κόψω τα μαλλιά, θα τα κόψω και θα τα κάνω άσπρα. Πώ θα είμαι. Πρέπει να μου το δείξει. Μπορεί να μου το δείξει. <Τι>... Θέλω να μου κάνει μελέτη τη τρίχα μου και να μου πει τι βαφή θα χρησιμοποιήσω. Έχει καινούργια εργαλεία το κομμωτήριο. Ουδέτα αξιοποιεί κομμότρια. Εκεί θέλει να καταλήξει. Έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Θέλει μελέτη τρίχας. Δεν θα πηγαίνετε έτσι. Πόσο δίνετε τώρα. Οι άντρε 15, 20, οι γυναίκε παραπάνω, φαντάζομαι, έχουν και περισσότερα μαλλιά. Θα μπει και η μελέτη τρίχα. Αυτό θα είναι διπλάσιο το, θα διπλασιαστεί το ποσό, αλλά αξίζει. Δεν θέλετε μελέτη τρίχα. Τι τρίχε έχετε. Να κάνει κάποιο τη μελέτη τη τρίχα. Έχουμε φτάσει στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Ο καπιταλισμό προχωράει. Οι τρίχε δεν θα μείνουν αμελέτητε. Πια θα μελετώνται οι τρίχε. Σύμφωνα πάντα με τη σοβαρή, και είναι παραλίγο να είναι και πρόεδρο δημοκρατία, και παίζει πολύ από τα μέσα ενημέρωση ότι εδώ έχουμε κάτι σοβαρό που προσπάθησε να αλλάξει τα θέματα στην παιδεία. Θα είχε βάλει μελέτη τρίχας εγώ είμαι σίγουρο, από το δημοτικό. Γυμνάσιο Λύκειο, θα μελετούσαμε τι τρίχε από την αρχή μέχρι το τέλο. Αυτά είναι τη σοβαρή, κυρία Διαμαντοπούλου. Πώ θα γίνει τώρα με την οικονομία μα, θα περιγράφει πολύ αναλυτικά. Μελέτη και αυτό, όχι τη τρίχα. Ε, ο Άδωνης Γεωργιάδης Δεν μπορεί να υπάρξει άμεση άρση των μέτρων στήριξης με το άνοιμα της οικονομίας ε, Η, η, η κίνησή μας πρέπει να έχει το χαρακτήρα της προσγειώσεως ενό αεροσκάφου. Η er δεν είναι πολύ γνωστή, αλλά τα εισιτήρια ήταν πάμφθινα. <laughs> Πρέπει να γίνει ομαλά η έτσι ώστε να μπορέσει το αεροσκάφο να τροχοποδίσει σωστά και οι επιβάτε να φροντίσουν ήρεμα ε, τη νέα θέση στην οποία βρίσκονται. Καλησπέρα, λέγομαι Ιωάννη Απέργη και είμαι κυβερνήτη του αεροσκάφου. Σα εύχομαι ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Σα ευχαριστούμε που βουλήξατε εμά και να σα ενημερώσω ότι δουλεύω από το σπίτι. Οι επιβάτε είμαστε εμεί, το αεροσκάφο είναι ελληνική οικονομία. Πεύχομαι, πέφτουμε, Ζω, παρέ, να Πώς θα που στη θάλασσα. Η ομαλή του προσγείωση είναι η αφαίρεση των μέτρων στήριξης, σταδιακά και με μέτρο. Ήμουν και εγώ εκεί την ώρα που σώθηκε η πατρία. Ναι, την ώρα που προσγειώθηκε της Ε. το σαπάκι. Ελληνοφενη είναι όλα αυτά που ακούτι, μελέτη τη Τρίχα. Αν έχετε και γι' αυτό απόψει να καταθέσετε στον αλαφιασμένο λόγο ψυχικών θεμάτων αποστόλη 2, 11, 10, 80, 8, 80, ειδικά αν έχετε κάνει και μελέτη τρίχας ή Αν έχετε κομτήριο και θέλετε να το εντάξετε στα νέα σα προγράμματα, στι νέε παροχέ που θα δίνει το κομμοτίριο, πάντα σύμφωνα με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που έχει ξεκινήσει σύμφωνα με τη Λιμαντοπουλού. Λάω τώρα μέρο δεύτερον. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Κύριος Αποστόλης. Ναι, ο ίδιος. Κύριε Αποστόλη, είχαμε μιλήσει και πριν περίπου μία βδομάδα. Και τι είπαμε. Ε, είμαι η μητέρα του στράτου, του χημικού, που είχαμε πει για την ε, κούκλα βιτρίνας που θέλαμε να την κάνουμε... Α, μάλιστα, μάλιστα. Σας θυμάμαι, σας θυμάμαι. Ναι, απλά πήρα να σα ενημερώσω ότι στο εμπόριο βρήκαμε κάποια η οποία ενώ μου είχατε πει εσεί κόστο 350 ευρώ, χωρί παρέμβαση δική σα εννοώ, ναι, ναι. ήταν 350 ευρώ το κόστο και εμεί βρήκαμε με 50 ευρώ. Εσεί μπορείτε να αναλάβετε μόνο την παρέμβαση ε, για τη μεταποίησή τη, να το πω έτσι. Κάνατε έρευνα αγορά, δεν το αφήσατε έτσι. Όχι, έκανα έρευνα αγορά. Καλά κάνατε. Μ' αρέσουν οι ενεργοί πολίτε εμένα. Ο Ψαγμένος, εγώ προτιμώ. Αλλά λοιπόν, το ψάξατε δη... όμως Είναι ολόκληρη η κούκλα ή θα έχει μόνο τα αστήρια. Η κούκλα θα είναι ολόκληρη. Είναι όπως από κάποιο κατάστημα που κλείνει. Αν τη βρήκατε Με μεταχειρισμένη. Ρούχα. Ναι, λοιπόν, αυτή κάνει. Εγώ μιλούσα Είτε, για ευρώ... καινούργια, αγαπητή γι' αυτό. Δεν πειράζει και καινούργια που ρωτήσαμε είναι γύρω στα 100 ευρώ, 110 εκεί πηγαίνει. Τι υπονοείτε, Τι ήθελα να σα κλέψω. Όχι, υπονοώ ότι μήπω ήταν με την παρέμβασή σα εννοώ που θα κάνατε κάποιε παρεμβάσει. Λέω, μήπω Λέλα... με κατηγορείτε για αισθροκέρδη. Αυτά φοβάμαι. Όχι, μου. όχι. όχι. Απλώ ήθελα να σα πω ότι ε, μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσει κατ' επιθυμία του πελάτη. Κατ' επιθυμία, ποιανού θα ήταν. Ωραία. Γιατί εσεί είχατε κάποι... Όχι, να σα πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί εσεί μου είχατε πει ότι μπορείτε να κάνετε Πράγματα. Μπορώ. Ε, δικά σα που να μα τα προτείνατε. Εμεί όμω θέλουμε κάτι συγκεκριμένο. Προτάσει έκανα ένα... εγώ. Προτάσει έκανα. Εσεί τώρα έχετε βαγωθεί να κάνετε το σκάχτρο εκεί στην πόρτα να μπαίνει. Μπορώ. Εσεί πώ θέλετε να έχει. Ε, για μετατροπή, α πούμε, σε καλόγερο, τι θέλουμε, σα είχαμε πει. Το, το αυτό, θυμάμαι, το, το μονάχο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, ναι. Όχι, εσεί το, εσείς το πήγατε εκεί. Εγώ σα διευκρίνησα ότι είναι καλόγερο ρούχων. Εσεί το πήγατε για καλόγερο, μοναχο. Τέλο πάντων, δεν θα κολλήσουμε απλά, εκεί. Τι θέλετε να κάνουμε. Απλά ήθελα να πω η παρέμβαση, επειδή μπορεί να γίνει αντί να κάνουμε κάποιο χρώμα, να γίνει ένα αστέρι κοκκινό μαυρό. Μισό λεπτάκι. Δεν πιστεύω είστε αρχικά. Εγώ? Ναι. Σα φέρνουμε για να αρχικιά. Μα τι είναι το κοκκινό μαύρο αστέρι τώρα, σα παρακαλώ. Μήπω θέλει να κάνουμε και κανένα αλφάδι? Ε, αυτό δεν μου το. Δεν, δεν είναι δική μου επιθυμία. Μου το ζήτησε ο γιο μου. Ε, αυτό. Είναι αναρχό. Αυτό. Ο γιο σα. Όχι, βέβαια. Γιατί θέλει αυτά. Σα τα έχει πει αυτά, γιατί τα θέλει αυτά τα αστέρια τα αναρχικά. Αυτό είναι αναρχικό. Δεν είναι, είναι. τίποτα αναρχοκομμουνιστή. Ε, θα υπήρχε πρόβλημα. Αυτό. Α, μου τα μασάτε. Μήπω είναι. Ε, ε, όχι, ε, ε, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Εγώ μεταφέρω αυτό που την επιθυμεί. Απλά επειδή είμαστε τη εκκλησία. Εμεί δεν τα στηρίζουμε αυτά. Α, α ε, δεν ήξερα τι αυτό μπορεί, γιατί εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Δεν ήξερα τι αυτό. Πέφτα από τα σύννεφα, ότι μπορεί να είναι. Α δεν ξέρετε ε, τι παιδί έχετε μεγαλώσει. Όχι. Τον έχουμε συναντήσει σε πορείε να πετάει μπουκάλια. Α, ναι. Ναι, ναι. Μπά δεν νομίζω. Έχετε δει στο σπίτι αν έχει δίπορα μαζεμένα Όχι, δεν έχω δει κάτι. Τέτοιο στο σπίτι, να έχει ένα σουπια και τέτοια που λέτε. Μπειρε Αυτά... πίνει, Όχι. Σίγουρα. Ναι, σιγουρότατα. Τι πίνει. Μέσα στο σπίτι νεράκι. Στο πίνη. φαγητό, αν έχουμε ένα κυριακάτικο τραπέζι, τι θα πιει. Ε, έχουμε, ε, Α, ένα κυριακάτικο τραπέζι. Συνήθω δεν πίνει, Όχι. Δεν συμμετέχει σε αυτό. Καταλάβατε γι' αυτό, για να μην δώσει δικαιώματα και τον καρφώσετε τώρα. Α, το σπίτι μάλιστα. το δικό του είναι γεμάτο μπουκάλια μπύρα. Όχι κουτάκι, ε, μπουκάλια. Ε, Θα, είχα, θα το είχα αντιληφθεί, θα το είχα δει, θα το είχα ε, προφανώς ε, κάτι θα είχα δει. Τέλος πάντων, εμείς επειδή έχουμε το σύστημα τα βλέπουμε αυτά. Α, είχατε το σύστημα τας εσεί. έτσι. Ε, σας είπα, από μοναστήρι είμαστε. Α, ναι. Ωραία. Τελικά θα μου τα φτιάξετε. Θα σας τα φτιάξω. Εντάξει. Πότε μπορώ να σας πάρω για να επιβεβαιώσουμε. Και το υπόλοιπο τι θα είναι. Θα έχει το, το, το αστέρι και το μαυροκόκκινο. Όπως έχω αυτή την κατεύθυνση να σας δώσω για το αστέρι το μαυροκόκκινο θα έχω προφανώς. Δεν το συζητήσαμε για το υπόλοιπο κομμάτι πώ θα είναι. Και τι θα, θα πέρατε, να με να μου το Κομμάτι, κομμάτι θα τα λέμε. Ε. Αυτό δεν το διευκρίνησα, να, να σας πω την αλήθεια, γιατί τον ενδιαφέρει πιο πολύ το πώς θα φαίνεται. Κατάλαβα, θα σαν, ωραίο, ωραίο, θα φαίνεται, ωραίο θα φαίνεται, απλά θα είναι μπροστά λίγο ριγέ, γιατί θα το βλέπει πίσω τα κάγκελα. Α, έτσι, θα το βλέπει πίσω από τα κάγκελα, μάλιστα. Αυτό τώρα έχετε, έχετε και χιούμορ. Έχω και, και χιούμορ. Έχω πολλά, έχω, έχω πολλά στην παλέτα. Και εντάξει. να σα πω λίγο ακόμα, ε, σε, σε ποιο σημείο θα μπει το αστέρι, στα στήθια. Δεν ξέρω αν θα ε, δεν νομίζω. Στα στήθια. Κυλιά. Δεν ξέρω πού θα μπει, σε ποιο σημείο. Στον κόλλο. Νομίζω τώρα το χοντρένετε. Δε. Τι το χοντρένετε. Μιλάμε εγώ για τα μέρη τη κούκλα. Θα τη βάλουμε ναι. το αστέρι στον κόλλο, στα βυζιά ή στην κοιλιά, πού θα μπει. Ε, νομίζω τώρα αρχίζετε και λέτε πράγματα τα οποία με θέλουν σε δύσκολη θέση. Έχετε συγγένεια με την κούκλα, γιατί σας φέρνει σε δύσκολη θέση Ναι, γιατί τα μέρη του Σάββατος δεν είναι ανάγκη να τα αναφέρουμε αναλυτικά Όλα, μα πώ θα συνειδητοποιηθούμε εχεί... να κάνουμε δουλειά. Δεν κατάλαβα, είστε από το μυτού τη Κούκλα. Είναι λίγο χύμα η συζήτησή μα, έχει αρχίσει και γίνεται. Οπότε όταν. όταν Υπερασπίζεστε ε, τα δικαιώματα τη Κούκλα. Όταν θα, θα σα πάρω τηλέφωνο ε, να έχω στάνταρ τελική ιδέα, τότε θα μιλήσουμε και πιο σοβαρά. Γιατί αυτό δεν βάλει το αστέρι. Εγώ που πα κόλο, σα πήραξε. Ε, γιατί κακό είναι. Γιατί ε, ο κόλο το... κακό είναι. Γιατί το αστέρι είναι κακό. Κακό δεν είναι. Ο κόλο είναι κακό. Όχι, όχι, εντάξει. Ωραία. Ε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αποστόλη, θα σου ξέρω πάρω. Περιμένω. Ευχαριστώ. Yeah. Έχουμε εδώ και μια οικογένεια που μάλλον δεν μιλάνε μεταξύ τους και όλες τις ευχές τις λένε μέσω ημών εδώ της ελληνοφρενίας. Είναι η γιαγιά Ηλίνα, πάνω από τη δράμα, η οποία εύχεται κατά καιρού στην εγγονή, σε άλλα μέλη τη οικογένεια, τον σύντροφό τη προχτέ. Και σήμερα έρχεται η εγγονή και μου γράφει: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά τη. Θέλω να ευχηθώ στη γιαγιά μου, Λίνα, που χωριστεί δράμα μέσα από την εκπομπή σα. Γιατί αυτόν τον καιρό είμαι μακριά τη και δεν μπορούμε να τα γιορτάσουμε μαζί. Σε ευχαριστώ για όλα όσα έχει κάνει για μένα προ τη γιαγιά αυτό, όλα αυτά τα χρόνια. Σε αγαπώ πολύ και καλού αγώνε προ τη γιαγιά αυτό και προ όλου. Χρόνια λοιπόν πολλά και από εμά. Υγεία πάντα. Κάπω έτσι τελειώνουμε, τρίτο μέρο του λαού όμω πάει στο μαγκαζίνο Γεια σα. γιατί. Ξεκινάνε του πληθυριασμού πρώτη κατοικία και δεν θα έχει κάποια προστασία η λαϊκή κατοικία του. Ναι, ναι, αυτή η κομμωδία. Αυτή η κομμωδία τί... που κάνουν οι Σιριζέοι εννοώ που ξεκίνησαν του πληθυριασμού. Αυτό ήθελα να πω. Οι δεξοί πολύ καλά κάνουν γιατί μια ζωή αυτό ήταν. Εδώ στη λογή, οι αλλά δεν μπορεί, είναι πιστοί στην ιδεολογία του. Οι Σιριζέοι μπορούν να μα πούνε τι κάνανε για να προστατεύουν την πρώτη κατοικία, του ηλεκτρονικού πληθυριασμού, μήπω. Κάνανε διάφορο για, το... για να προστατέψουν εμά από την πρώτη κατοικία. Μην έχει πειρά τα φορτώματα, ένθια μαλακι. Yeah. Ακριβώ και επειδή μου τη σπάνε πάρα πολύ τα ζώα που γράφουν ναι, τι ζώα πηφίσατε, καλά να πάσετε και κάτι τέτοιο εγώ δεν κάτι γιατί εγώ δεν τα παραδέχω με τα λάθη μου. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε υποστηρίξει την πρώτη κατοικία, τι συντάξει και τα εργασιακά δικαιώματα, εγώ αυτή τη στιγμή θα ήμουν ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ 60%, η Νέα Δημοκρατία θα έχει 10%, και εγώ θα έβριζα τον Βουγιο, που λέω, Γι' αυτό λοιπόν μόνη λύση είναι να ξεσχωθούμε Χρειάστηκε και παιδί μου να τα να... πούμε τη κατά νοσίριζα Το αποδεικνύει κάθε μέρα Ναι, ναι, ναι, αυτό το ξέρουμε Αλλά εγώ σου λέω πριν την υπερνήση, Τον είχα πιστεύσει, την έκανα τη μου και το λέω δημόσια Ε, σχετικά με το ξεμάτιασμα, το ξεμάτιασμα θα κάνουμε ωραία. το ξεμάτιασμα του μωρού που αφορά νεογνά, βρέφη και νήπια. Λοιπόν, έχω φέρει ένα μωρό ωραία. το οποίο θα πρέπει να το ξεματιάσουμε. Εγώ θα ήθελα να ακούσω την επιστημονική άποψη του Τσιόδρα που χτύπησε ξύλο όταν εμβολιάστηκε. Καλά, εγώ θυμάμαι μετά, αλλά που πέθανε ο κόσμο και πήγαινε και έψαλε στι Καλά. Να σωθούμε από την πανδημία, δεν πει, δε άργησε λίγο. Όταν εμβολιάστηκε, δεν θυμάσαι που χτύπησε ξύλο. Μπορεί. Rounded, το έμβολα δεν το έχω κάνει Η καρέκλα που καθόταν. Α, ναι. Και δεν απάντησε η καρέκλα. Περάστε. Οριστε. Ε, πέρσι ο Σωτηράκη έκλεγε για του παππούδε και του ηλικιωμένου. Ο Σωτήρη. Ο Σωτήρης. Δίνω το λόγο στον ε, ε, Σωτήριο. Ο Σωτήρη. Που κοιμήριμεν από το COVID. Φέτο με 12.000 και πλέον πια. Στερέψαν ο τα δάκρυα. Στερέψαν τα δάκρυα. είναι ο, ο, ο Σωτήρη. Τι να κάνει άλλο. Στερέψαμε. Είναι η παράταση τη ποιοτική αυτών των ατόμων. Πολλοί από του οποίου. Είναι μανάδες και πατεράδε μα. Στέρεψαν τα δάκρυα του. Ναι, είναι αυτό που λέει. Στέρεψαν τα δάκρυά μου. Σε ευχαριστώ δάκρυα σου. Σε ευχαριστώ και τα σου. Στέρεψε και η καρδιά μου. Όλα ήταν στέρεψα, στέρεψα. Όλα ήταν στερεψά.